Η καινή διαθήκη μετασυντόμου ερμηνεία. Υποπαναγιώτου Νίτρε Μπέλα. Έκδοση 35η. Αδελφό τη Θεολόγων Ο Σωτήρ. 42 Αθήνα. Τηλέφωνο 3622 108. Αθήνα Μάιος 1993. Επιστολέ του Παύλου. Αναγνώστρια Κατερίνα Κουρή. Επιστολέ Παύλου. Σελίδα 603. Προς Ρωμαίους επιστολή, Πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, Δευτέρα επιστολή προς Κορινθίους, Προς Γαλάτας, Προς Εφεσίους, Προς Φιλιππείς, Προς Κολοσσαίς, Πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, Δευτέρα επιστολή προς Θεσσαλονικείς, Πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, Δευτέρα επιστολή προς Τιμόθεον, Προς, Τήτων, προς, Φιλίμωνα, προς Ο Παύλος, σελίδα 605. «Ο υπερπάντας τους άλλους Αποστόλους, κοπιάσας Απόστολος των Εθνών Παύλος, εγεννήθη με έναν ταρσό της κοιλικίας εκ Φαρισαίου και εκ της φυλής Βενιαμίν καταγωμένου πατρός, επεδεύθη εν Ιεροσολύμης παρά τους πόδας του Γαμαλίηλ, γεννόμένο κάτοχος ως τον ελάχιστη της τραβηνικής θεολογίας. Κατά την Ογδόηνα από τις γεννήσεώς του ημέραν, Ό,τι περιετμήθη, εδόθη σε αυτόν το όνομα Σαούλ ή Σάβλο, επειδή όμω είχε από τον πατέρα του και την ιδιότητα του Ρωμαίου πολίτου, προσέλαβε νίτα και το επώνυμο πάβλος το σύνηθε μεταξύ ρωμαϊκών οικογενειών εξορισμένων γενών καταγωμένων. Διόκτη αδιάλακτο τη Εκκλησία, καταρχάς, επεστράφη των χριστιανισμών, εμφανισθέντω αυτόν καθοδών και εγγύστη Δαμασκού του Αναστάντος κυρίου. Δι' την εμφάνιση τάφτην, αυτό ο διαβόητο μεταξύ των ορθολογιστών Μπάουρ, είναι αγκάστη να ομολογήσει ότι διουδεμιά αναλύσεως είτε ψυχολογική είτε διαλεκτική δυνατέτη να επιτύχει την βυθομέτρηση του μυστηρίου τη ενεργεία δια τη οποία ο Θεό απεκάλυψε εν στον Σαούλ των Ιών του. Κρίση και αντίληψη ισχυρά, καρδία πυρήνη, δραστηριότης ακατάβλητο, θέληση χαλιβδίνη, φύση συναισθηματική οξία ηθική παρατηρητικό της, της και ευστροφία, δημιουργικότης και πρωτοτυπία, οργανωτική κανότης, σπανία και δεξιότης του άρχιν και κυβερνάν και με ολίγας λέξεις ασυνήθις πλούτος προσόντων διανοητικών και πνευματικών, Απέδειξαν τον Παύλο πραγματικό μεγαλοφυή Απόστολων, εξ ολοκλήρου αφοσιωμένων στην Αποστολή αυτού και καταπληκτικών εν τη και εξόχω καρποφόρο δράση αυτού ή τη διήρκεσε περί το 28 έω 30 έτη. Μετά προπαρασκευαστική την απερίοδον, διαρκέσασαν 7 έτη, την οποία διήλθε Ραβία και Ταρσό, κατήλθεν εις αντιόχιαν ως συμβοηθός του Βαρνάβα εν τη οργανώσεις της Εκκλησίας Τάφτης, επεχείρησε δέτας εν πράξεις γιώτα κεφάλαιο στίχος 1 έω γιώτα κεφάλαιο στίχος 27 και γιώτα έψιλον ε κεφάλαιο στίχος 36 έω γιώτα ήτα ε κεφάλαιο στίχος 22 και γιώτα ήτα ε κεφάλαιο στίχος 23 έω κάπα αλφα κεφάλαιο στίχος 16 Αναφερωμένα τρεις αποστολικά πορείας αυτού. Συλληφθή Δέν Ιερουσαλήμι και επί διαιτίαν παραμείνα φυλακισμένο εν Κεσαρία, οδηγήθη διπλούν πλούνη Ρώμη, όπου επί διαιτίαν και πάλιν παραμείνα δέσμιο και υποστρατιωτική επιτήρηση, αφήθη ελεύθερο για να επιχειρήσει και τετάρτην αποστολική πορεία, ω εμφαίνεται εκ των πειματικών του επιστολών. Εν τέλει, συνελήφθη και πάλιν επινέρονο και περί το 64 υπέστη των διαξήφου θάνατων.